Στοίχη 21 ω 24, η αποστολή του τυχικού. 21. Διαναμάθετε να μάθετε δε και εσείς τα ειδικά μου νέα, πράττω, δηλαδή, θα σας τα καταστήσει όλα γνωστά ο τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος εν το έργο του Κυρίου. 22. Σας τον έστειλα δι' αυτόν ακριβώς των σκοπών, Διαναμάθετε όλα τα ειδικά μας και δια να καρδία σας. 23. Από τον Θεόν δε και Πατέρα και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν ήθε να δοθούν στου στους αδελφούς ειρήνη και αγάπη συντροφευμένη με πίστη. 24. Οι χάρις ήθε να είναι με όλους όσοι αγαπούν τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν με αγάπην, που μένει πάντοτε άφθαρτος και αιωνία. Αμήν. Τέλος της προσεφεσίους επιστολής σελίδα 786